39. 39.43. Οι δύο λιστε. 39. Ένας δε από τους κακούργους που εκρεμάστησαν εις των σταυρών, τον ενέπαιζε με βλασφίμου ύβρις και έλεγεν, «Εάν είσαι εσύ ο Χριστός, σώσε τον εαυτόν σου και εμάς». 40. το δὲ ο άλλος και τον επέπλητε λέγον, «Ύστερα από λίγο θα εμφανιστεί ενώπιον του Θεού. Ούτω φόβος λοιπόν του Θεού σε συγκρατεί, από το να προσθέτεις και τώρα νέα αμαρτίας στον εαυτό σου. Δεν ενθυμίσε το παρελθόν σου και τα τόσα σου εγκλήματα. Διότι φίστασε την αυτήν καταδίκη και την αυτήν ποινή του σταυρού, την οποία και αυτός. 41. Και εμείς μεν δικαίως τιμωρούμεθα, διότι απολαμβάνομεν άξια εκείνων που επράξαμεν. Αυτός όμως δεν έκαμε τίποτε το άτοπων και απρεπές. Πολύ περισσότερον δεν έκαμε τίποτε των εγκληματικών. 42. «Και έλεγεν τον Ιησούν, κύριε, όταν θα επανέλθεις με την δόξαν και δύναμη της βασιλείας σου και να στισέ με για να απολαύσω κι εγώ αυτήν». 43. Και είπεν εις αυτόν ο Ιησούς, εν πάση σε βεβαίω, ότι σήμερον από τη στιγμή που θα αποθάνομεν θα είσαι μαζί μου στον παράδεισον.